Γεια σας παιδιά ε, Σήμερα κάναμε απεργία επίνα ε, Δεν πήραμε φαγητό ε, λόγω ελευθερία ε, Δεν αφήνουν παιδιά Δεν ξέρω Τώρα δεν πήραμε φαγητό εδώ στην Αμυγκαλίζα ε, Τα παιδιά που έχουν αλγυρινή εθλικότητα δεν πήραν φαγητό και θέλουν να καταλαβαίνουν γιατί δεν, δεν βγαίνουμε έξω. Γιατί μόνο αυτό το, αυτοί οι άνθρωποι, ήδη που έχει παιδιά που έχουν ζητήσει την πόρτη εδώ και 8 μήνε, 9 μήνε, δηλαδή είναι φυλακία μα, δεν είναι στρατόπεδο, δεν είναι κέντρο κράτηση για κάτι τέτοιο, για τα χαρτιά. Έγινε τώρα σαν φυλακή. Φυλακή χωρί δικαστήρια.